βιοτικά αναγνώσματα από την ηχητική βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδιάς. Με αφορμή την απέτειο της 20ης Οκτωβρίου θα ακούσουμε το διήγημα της Λυλίκας να μην λυγίσει ποτέ η καρδιά μας. Πρωτοδημοσιεύτηκε. Το περιοδικό Νέα Αστία, την 1η Νοεμβρίου του 1950 διαβάζει η Γεωργία Τσέλι. Μόλις οι σιρήνες παύσανε το εκνευριστικό του σύριγμα. Η πόλη των Αθηνών βρίσκεται ακόμα αποτυγμένη στο σκοτάδι. Μόνον ο ουρανός από πάνω είναι έθριο και τάστρα άστρα λάμπουν όσο ποτέ. Κάθε έλλη, κάθε άνθρωπος που ζει σε τούτη εδώ τη και ανέβηκε και τα σκαλοπάτια του υπογείου καταφυγείου για να πάει, αν μπορέσει, να κοιμηθεί στην κάμαρά του. Άθελα θα συλλογίστηκε μοναχός του, και πάλι δύο πράγματα. Πως ο πόλεμος τούτος δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Του καθενός μας κινδυνεύει το σπίτι του το ίδιο. Τα παιδιά του, η μάνα του, ο εαυτός του. Είναι πλέον αγώνας υπάρξεως. Έπειτα είναι τόσο άνανδρες οι πράξει του εχθρού μας, ώστε να προκαλούν τη φρίκη. Η άνανδρος πράξης σε όλες τις εποχές χαρακτηρίζεται το ίδιο. Η πράξη αυτή μιας αυτοκρατορίας να ρίχνεται σε ένα μικρό κράτος... που στην ιστορία του κόσμου προσφέρει τη λάμψη του πολιτισμού του... είναι μια πράξη που αγανακτεί κάθε άνθρωπο. Είτε ελλην είναι, είτε όχι. Φτάνει να έχει μέσα του λιγάκι ανθρωπισμό. Και είναι κάτι το απείρως συγκινητικό. Όχι μόνο το κουράγιο που έδειξε ο κόσμος από την πρώτη μέρα που οι εχθροί θέλησαν με τα αεροπλάνα του να επιδράμουν στον τόπο μας, αλλά και ο ενθουσιασμός ακόμη, που δέχεται ο καθένας μας κάθε δοκιμασία για αυτό που λένε πατρίδα. Τώρα σε τούτη την κρίσιμη στιγμή είναι αδύνατον η ψυχή κάθε ανθρώπου, είτε νέος είτε γέρος είναι, να μην ένιωσε βαθιά την αγάπη αυτή προς την πατρίδα, που είναι τόσο φυσική, όσο η αγάπη της ίδιας μας της μάνας. Ξαφνικά η γη που γεννήθηκε, που μεγαλώσαμε, γίνεται πιο προσφιλής. Θυμόμαστε έξαφνα κάποιο καλοκαίρι που ξαπλωθήκαμε στα βουνά της, στα θυμάρια της. Θυμόμαστε σαν φευγαλαίο όνειρο μέσα στο σκοτάδι των καταφυγίων μερικούς ξηρούς λόφους που παίρνουν στον δειλινό το χρώμα του αμεθίστου. Θυμόμαστε μερικέ ακρογέλιέ, που μεθυσμένοι από το φως του καλοκαιριού παραδοθήκαμε μισόγεμνη στον ήλιο που ψήνει τα κορμιά των νέων και που ροδίζει το σταφύλι μας. Τοπία της Ελλάδος, ακρογιάλια χαροπά, θάλασσες γαλανές που στεφανώνει όφρος του κύματος, σιγαλιές της νύχτας σε λιμανάκια των νησιών μας Άστρα του ουρανού αυτού που ύμνησαν οι ποιητέ όλου του κόσμου. Χωριά με κατοίκου φιλόξενους που έχουν μέσα τους, χωρίς να τους διδάξει κανείς, τον αληθινό πολιτισμό από γενιά σε γενιά. Λαός λιτοδίαιτος, ξερακιανός, εύκολος το θυμό, αλλά εύκολα ενθουσιώδης για ιδανικά μεγάλα. Λαός που άμα και ο ξένος ακόμα γνωρίζει από κοντά, είναι αδύνατο να μην αγαπήσει, να μην συγκινηθεί από τα χαρίσματα της ψυχής του. Να, όλα αυτά μαζί, τι αποτελούν τη λέξη «πατρίδα»? Οι προγονή μας, τίχως πολλές εξηγήσεις, γνωρίζανε τι αγκαλιάζει η λέξη αυτή και γι' αυτό γράψανε με το αίμα τους τις ηρωικές σελίδες της ιστορίας μας του 21 ο ελληνικός λαός του χωριού και των πόλεων, εμπροδίδει εύκολα τις παραδόσεις που του άφησαν κληρονομιά οι παπούδες του, που μας παραδώσαν την ελεύθερη γη που πατάμε. Γι' αυτό και αυθόρμητα ξεσηκώθηκε, σαν ένας άνθρωπος εναντίον ενό εχθρού μεγάλου, που ζήλεψε την ησυχία του, το ψωμί του και την ομορφιά της χώρας του. Με τι συγκίνηση βλέπει κανεί τον κόσμο των Αθηνών, από κάθε μέρο της Ελλάδος... με ησυχία να εξακολουθεί τη δουλειά του... να πηγαίνει έρχεται στους δρόμους... γενναίο με το χαμόγελο στα χείλη. Τα παιδάκια εξακολουθούν να παίζουν στο βασιλικό κήπο... να ρίχνουν χάρτινα καραβάκια στο νερό. Οι γυναίκες, τα κορίτσια... είναι έτοιμες για κάθε θυσία... και όχι με κατσουφιασμένα μούτρα... αλλά με πρόσωπα που φωτίζονται εσωτερικά από ανθρώπινη συμπάθεια και αλληλεγγύη. Μια γυναικούλα του λαού, μέσα στο τραμ των αμπελοκήπων, φορτωμένο από παλικάρια που πήγε να φορέσουν το χακί, έλεγε «Εγώ, παιδιά, δεν έχω, μα εσείς, τα παιδιά του κόσμου, είστε δικά μου και χωράτε όλα στην καρδιά μου. Ας έχετε την ευχή μου και με το καλό να γυρίσετε». Να τη λέγει η λαϊκή γριούλα στα παιδιά που τις κάνουμε θέση μέσα στο συνοστισμό να κατέβει από το τραμ Η ψυχή όλων μας λέει και έχει πλατίνη τις μέρες αυτές ώστε να αγκαλιάζει όλων των μανάδων τα παιδιά και ο πόνος τους γίνεται δικός μας. Πλάττειν εξαφνικά η καρδιά μας και αγκαλιάζει τα ζωντανά όπως και τα άψυχα ακόμα πράγματα της γης που πατάμε. Ξεχάσαμε για λίγο το καυκί μας, τη ζωούλα μας, τον κύριο εαυτούλης μας, τις συνηθίες μας. Η ζωή παίρνει άλλες αξίες και η λέξη πατρίδα την πραγματική της έννοια. Παρεξηγήσεις ποια δεν χωράει καμιά στη λέξη αυτή, μια που έγινε ένα με τη λέξη μάνα. Γη αγαπημένη της Ελλάδος, που είσαι είσαι κόσμος και ντουνιάς απανωθέσου. Οι άνθρωποι που φέρνει σήμερα γνωρίζουν τη γλύκα σου και είναι έτοιμοι να κάνουν το παν για να σε γλιτώσουν από κάθε τυχόν σκλαβιά. Τη νύχτα ας μας ξαφνίζουν οι σιρήνες. Το σκοτάδι ας απλώνεται στην πόλη που αγαπά ο ήλιος. Στις ψυχές όλων μας, μικρών και μεγάλων, νιώθουμε να φέγγει η αγάπη της μάνας μας γη σαν βογκάνες ειρήνες, σαν θέλουν να χτυπήσουν με βόμβες τα κορμιά των γυναικών, των γερόντων, των παιδιών μα που αποτελούν μέρος της πατρίδος. Νιώθουμε απεριόριστο πόνο και αγάπη για το λαό που ανήκουμε και που είναι μοναδικό στον κόσμο, για τις θυσίες που είναι έτοιμος πάντα να υποστεί. Το άρθρο αυτό, αγαπητοί μου αναγνώστες, το γράφω ύστερα από το συναγερμό. Μέσα στο υπόγειο βρίσκονταν δύο γυναίκες του λαού. Η μία βάστεγε το μωρό της αμίλητη μέσα στο σκοτάδι, καθισμένη σε ένα σκαλοπάτι. Η άλλη, που είχε δύο γιους στον πόλεμο, δεν έπαβε να μουρμουρίζει καθώς σύριζαν οι σιρήνες. Θεέ δώσε κουράγιο να βαστά η ψυχή του κόσμου που δεν έφταξε σε τίποτα. Κάνε να μη ποτέ η καρδιά μας. Να τι έλεγε αυτή η γυναικούλα. Μου φαίνεται πως τα λόγια αυτά αξίζουν στην απλότητά τους και δείχνουν πολλά. Είναι λόγια ακόμα που ο καθίσμας μπορεί να λέει στις κρίσιμε αυτές ώρες που περνάμε. Κάνε θέμου! μου την καρδιά μας να μη